Οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Πρωτοβουλία αναλαμβάνει το τοπικό εργατικό κέντρο για παρέμβαση της υγειονομική υπηρεσίας και της επιθεώρησης εργασίας μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ζακίνθου για τα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και υγιεινής που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον χώρο του τοπικού φόδουσα. Για την ΕΡΤ Ζακίνθου, Μαρίνα Μάντζου. Μεγάλη συγκέντρωση αγροτών και συνταξιούχων στον πύργο, με του πρώτου να κάνουν κατάληψη στην δημόσια οικονομική υπηρεσία και του δεύτερου να πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρία στο εργατικό κέντρο τη πόλη. Ερτ Πύργου, Χρήστος του Πλευρία. Σάρωσε από το μεσημέρι και το δυτικό τμήμα του νομού η κακοκαιρία με βροχέ και δυνατού ανέμου που έπίξε το νομόρο δόπη. Σημειώθηκαν διακοπέ ρεύματο που έφτασαν μέχρι και 3 ώρε. Για την Ερτ Κομωτινή Σαμαλία Γαλιφαλίδου. Η βροχή έφερε διαμαρτυρίες για τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών στο κέντρο πρώτης υποδοχής, Σάμος για την Ερτεγέου Χάρη Ζαβουδάκης. Ο συλλογος τη Ερημήτης Πλούς, Περιβαλλοντική Προστασία Ακτών Βορειο-Αντορικής καταθέτει εξώδικη πρόσκληση προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ της NCH Capital και του εκπροσώπου της στην Ελλάδα. Ο Σύλλογος καταφέρεται κατά τις ιδιωτικοποίηση της συγκεκριμένη περιοχής. Για την ΕΑΡΤ Λίκουργος η ΔΕΗ μας υποβάλλει σε στους τεστατοχείς με blackout δηλώσε στην Ερτ Χανίων ο Δημαρχός Παγκίων Γιάννης Ζερβός με αφορμή τη θεσίνη διακοπή διακοπηρέματος στο σύνολο της περιοχής. Ο κύριος Ζερβός χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά ως τη χειρότερη τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο ηλεκτροβότησης της περιοχής. Ερτ Κατερίνα Πολέζου. Είναι λήφθη 45χρονος οδηγός που τραυμάτισε χρόνια στον περιφερειακό του Βόλου και την εγκατέλειψε. Έκρυψε το αυτοκίνητο και πήγε κανονικά στη δουλειά του. Διασολυνωμένη μεταφέρθηκε στη Λάρισα η τραυματίας. Ελένη Ραυτοπούλου, EarthVol. Το Διοικητικό Συμβουλίο της ΕΛΜΕ Καρδίτσας καταγγέλει ομόφωνα το Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίο εφαρμόζοντας πιστά την κυβερνητική πολιτική των περικοπών σε εκπαιδευτικό προσωπικό, αποφάσισε να σταματήσει τη λειτουργία της ΓΑΜΑ Τάξης του Τμήματος Βοηθών Φαρμακείου του Εσπερινού Γιλκή. Παύλου, Καρδίτσα, Δίκτυο ΕΡ� Μειώσει της τάξη του 10% στα δημοτικά τέλη, στα Μάρματα, το Σταυρά και το νεοχορόπλο αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων που συνεδρίασε χθε βράδυ. Ταυτόχρονα το κοινωνικό τιμολόγιο ενισχύεται καθώς προβλέπονται επιπλέον μειώσεις στις σεβέστες κοινωνικές ομάδες στις οποίες προστίθενται και οι μακροχρόνια άνεργοι. Σωτήρης Αργίδης, Ερτιωαννίνων το μικτόρκο το δικαστήριο της Καστοριάς συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του Κωστή Πολύζου από την ψιά τη Τακοζάνη. Στο εδόλιο κάθονται η μητέρα του και ο πατριός του με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Από την Καστοριά για την ΕΡΤ Θεοδότα Τσιόπρα. Μικρή σησμική σημειώθηκε στις 6 και 20 σήμερα το πρωί και έγινε αισθητή στην Πάτρα. Σύμφωνα με το Υγειοδυναμικό Ινστιτούτο, η Δόνηση είχε μέγεθο 2,8 βαθμών τη κλίμακα Ρίχτερ και το επίκεντρό τη προσδιορίζεται 9 χιλιόμετρα βόρεια τη Πάτρα. Το εστιακό βάθο ήταν μόλι 5 χιλιόμετρα. Αθανασία Σταμοπούλου, Ερτ Πάτρας. Εκδήλωση για το δημογραφικό πρόβλημα στο πλαίσιο τη εορτή τη ημέρα τη πολιτικνή οικογένεια θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Νοεμβρίου από το Σύλλογο Πολυτέχνων Ομοφλώρνα για την Ερτ Φλόρνα στο Μαϊ Αύριο στι 12 το μεσημέρι θα ανακοινωθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού η τελική υποψηφιότητα τη Ελλάδα για την πολιτιστική πρωτεύουσα τη Ευρώπη το 2021 ανάμεσα στη Ρόδο, την Ελεψίνα και την Καλαμάτα που προκρίθηκαν στην πρώτη φάση τη διαδικασία για την Ερτρόδου Αριστείδη Μιαμουλή. Τουρνουάντι πτέρυσι διοργανώνεται την Κυριακή 13 Νοεμβρίου με σκοπό την ενίσχυση του Συλλόγου Νέων Κυδεμών Ατόμων με Αυτισμό η Λιαχτίδα. Για την ΕΨΕΡΟΝ, Λεωνίδα Κασάπη. Σε ικανοποιητικό επίπεδο, οι εξαγωγέ σταφυλιών στο νομό Καβάλλα, όπω διαπιστώθηκε σε σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια, παρουσία εκπροσώπων των παραγωγών. Ρένα Πανταζόγλου, ΕΡΤ Καβάλας. Ξεκινά αυτή την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο εκτισιακό κέντρο στα Κύλα Κοζάνη, στο τρίμηνο φεστιβάλ Κέρνα Μελλάδα, με που έχει ω την ανάδειξη του γαστρονομικού τουρισμού και του ποιοτικού χαρακτήρα των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών τη Δυτική Μακεδονία. Από την ΕΡΤ Κοζάνη, Μάγκη η καλαματιανή η μεσογειακή δίαιτα, οι μαγειρικές συνήθειες, τα τοπικά ποιοτικά προϊόντα και τα ωφέλη για την υγεία από την καταναλωσή τους προβάλλονται από την ιστοσελίδα που δημιούργησε ο Δήμος Καλαμάτας. Έρτ Καλαμάτας, Μαρία Τωμαρά. Η 14η συνάντηση του δικτύου των Ευρωπαϊκών Χωριών Πελαργών θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Μαΐου 2017 στον οικισμό πόρο της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Σημειώνεται πως ο πόρος ανακηρύχθηκε από τον οργανισμό Γιουρονάτου ως το Ευρωπαϊκό Χωριό Πελαργών 2016. Έρτο Ρεστιάδας, Όλγα Ορφανίδου. Ένα μοναδικό ράλι με 10 αεροσκάφη αντίκες που κατασκευάστηκαν αρχές της δεκαετίας του 1900 θα ξεκινήσει το ερχόμενο Σάββατο από τη Σιτία με προορισμό το Cape Town της Νοτιού Αφρικής από την Έτυρα στα Σταυρούλα Κατσουλάκη. Ήταν οι ειδήσει από την Περιφέρεια σε τίτλους.